Έλα, Έλα σύντροφε. Πέτυχαμε την πρώτη, είμαι πολύ τυρό. Και εγώ δεν το περίμενα. Να σου πω, αναπτυχών οι ελπίδε μου τώρα και με τη χρυσή αυγή, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φανέβη θα πάρουμε και από κού ψηφαλάκια. Θα βάλουνε πλάτη στην τροφέ. Φύγει σα. Τι βγήμαστε εμεί. Τα συμπρόφια, το ΣΥΡΙΖΑ. Α, θα πάρει ψηφαλάκια α, από α, πού. Θα πάρουμε θα βάλει η χρυσή αυγή, θα πάρουμε για από εκεί ψηφαλάκια. Οπότε στο βάζουμε πλάτη. Μπορούμε να βάλουμε και του συναγγίτε. Ξέρει, κουρεμένου κανονικά, βάλουνε και αυτό πλάτη. Να είναι λίγο το κόμμα είναι συντροφέ. Κρατώτα Το δεν κόμμα Κασιδιάρη είναι ναζιστικό κόμμα. Ο, ο ναζισμό είναι αντισμι... Εθνικός Σοσιαλισμός. Ήταν ακίνημα τη αριστερά, όχι τη δεξιά. Εντάξει, κόφτω. Α. Α. Άμα βλέπει ότι κάνει κακό στο κόμμα αυτή η συνομιλία, την κόβει. Ε, α, δεν είναι σωστό, καταλαβαίνει. Εντάξει, έχει Ζήκιο. Έχω την αγωνία και εγώ. Θα ξέρει ότι σα ακούω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Αποστολή, ει ωραίο. Δοκιμάσαι εύκολα, δεν βάζει και λίγο ανδρουλάκι μετά. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε γωνιά τη Ελλάδα. Συναντήσεις όπως αυτές αποδεικνύουν μόνο ένα πράγμα. Όχι, όχι, όχι. Έτσι μόνο για το φινάλι. αντί για προπατάκια. Είσαι ωραίος, τα φιλιά μου. Ελά, απόστολε μόλις ρε τα καφέ, θα με πνίξει. Συγγνώμη, δεν είχα σκοπό, αλλά εσύ πήρε. Δανοκουνού εδώ. Να σου πω, με κόπλαρε την τελευταία φορά και σου κράταγα λίγο μούτρα. και ήθελα να. Α, να... είσαι τέτοιος να... εσύ... μουύτρο? Ναι, είμαι. Α, να χαθεί σε μένα τέτοια πράγματα. Εμένα βρήκε. Έλα, Έλα, να σου πω, εγώ που κρατάω μούτρα και με δεν κάνει μία εισήγηση στο σύντροφο του Κουτσούπα να δεχτεί τον ανέξι για ποτό. Αλλά να μην πάνε για ποτό πε του Σιδηδέου, να το πάνε σε καράταψη το πολύ, να τον κεράσουμε ένα λουκάλικο με νεύρα γιατί τόσο. Καιρό, ε, α, και, και το, το λουκάνικο το... έχει νεύρα. Ηρεμήστε κάπου. Yeah. Δηλαδή, κάπου να ηρεμήσει και το λουκάνικο. Ό,λοι νεύρα πια. Μεταξύ είμαι το μεταστήμα και προδότη του εξωτερικού, σαν τον άλλο τον κολόγερο. Α, και ένα τελευταίο, γιατί τα μπερδεύω μου. Φέρνει μία αναταραχή λόγω ότι θέλω να τα πω όλα για να μην σου τρώω τον χρόνο. Η τα... ζωή τα... μου μην... τρώω τον χρόνο, δεν πειράζει. Είχα ένα περιστατικό με τη μητέρα μου στη Σάμμο, το οποίο έσπασε σε ένα ατύχημα το χέρι τη. Γιατί μιλάνε για την υγεία, τα βρωμόσκυλα. Και έκανε χειρουργείο στο κάτω, τη βάλανε νάστικα. Τόσε ελλείψει δεν έχουν ξανα Και τώρα θυμηθήκαν του γιατρού μετά την πανδημία. Εδώ όμως χρειαζόμαστε 10.000 πρόσθετους υγειονομικού πρωτίστους, νοσηλευτές και γιατρούς. Μπράβο, συγκαλείς κυρία. Και πες ένα τελευταίο στο Σιριζέο ότι δεν συνεργαζόμαστε και αυτά τα διδυματάκια που έλεγε η και σήμερα περί όποιος δεν έρθει με τον Τσίπρα είναι προδότης, να τα βάλουν εκεί που ξέρουνε. Έχω από πω στου μεσαίου και στου φτωχού νεοδημοκράτε αυτά που είπε ο Μετσοτάκη για την υγεία, την παιδεία και το ασφαλιστικό. Και στην υγεία ισχύει αυτό το που λέω συνολικά για την χώρα, ότι έχουμε ρίξει θεμέλια. Κοίταξε να δει τι είναι. Η υγεία. Θα τα δώσει όλα τα νοσοκομεία σε ιδιώτε. Δεύτερο, η παιδεία. Τα σχολεία θα τα δώσει σε ιδιώτε, γι' αυτό δεν κάνει και τι επισκευές για του σεισμού. Και τρίτο, το ασφαλιστικό. Είδαμε το μπουμπούκο με αυτό το γορίλα να λέει το προσωπικό του: Ψηφίστε Τσοτάκι, διότι θα μα κλείσουνε άμα βγουν οι άλλοι. Αν τέλο πάντων, όποιου ψυλιαστώ ότι δεν ψήφισαν, ίσω του διώξω σιγά σιγά. Δεν υπάρχει επιλογή εδώ. Εγώ δεν είμαι τόσο δημοκρατικό σε αυτά τα πράγματα και σα το έχω αποδείξει. Είμαι όμω δίκαιο. Το ασφαλιστικό που θα πάει, αγόρι μου, θα τα δώσει και αυτά στι ασφαλιστικέ εταιρείε. Πάει νετάρισε, μπα διαλύει ο κύριο. Οι δεξιοί να τα ακούνε. Είχε και τον μαζί του αυτό ο γορίλα. Αυτά ήθελα να σου πω, Πολλά και καλό ρίξιμο. <Ούου>, Λούλου τσαρφή! <σίλει> θα κάνουμε μπαλάνα! Έλα μπαλάνα! <ΣΣ> Άμα δεν τη φάμε, την νόημα έχει. Τέλο πάντων, τι θε! Να σημώξει γιατί πήρα, σα δίσω την απορία, ρε μαλάκα, γιατί με την απορία θα μείνετε. Τι! <ΣΣ> αριστερά είναι αυτή που κατεβάζει υποψήφιο Πασόκο απέναντι στον κομμουνιστή στην μπάντρα, στον κομμουνιστή Πελετίδη. Αυτή είναι αριστερά, ρε φίλε. Τι δια απορίε θα έχετε κι εσεί μέσα στο μεσημέρι, ο Μόνο Πασόκο είναι. Μήπω το μάλλον όλοι μαζί, αγκαλιασμένοι, αντί αν ο Ας πούμε να είναι αριστερό και να μην του πούνε κουβέντα να πει Δεν θα κατεβάζουν υποψήφιο Θα στηρίξουμε τον πελετή Δεχτή επειδή έχει κάνει έργο Α πούμε Αφανώς, Λέω τώρα αφ... κάτι α... με αλλαγέ αυτονόη, μου Αυτονόητο Δεν έχουμε λόγο να κατεβάσουμε υποψήφιο Στην Πάτρα Τέλο Έτσι δεν έπρεπε να πούνε Θα τα πούμε στο Vox Φιλιά στα Κολομπέρια 12 Μαΐου Ε, να τα λέμε Αυτά Έλα ρε Αποστολή Έλα. 40 δευτερόλεπτα θέλα το χρόνο σου 40 μια Ε, ε, ε, ε! Μπρε, μπρε, μπρε, σαράντα μνιάμι κύκλουσαν Σαράντα μνιάς των πουτζων Σαράντα μνιάμι κύκλουσαν τον πουτζου να μη φάνει Α, συγγνώμη. Α. Έμεινα στα γαμού τραγούδα τώρα είναι τον αποκριόν, μη... δεν το έπαιξα το λέω τώρα, μα σκαραλίκια έρχονται έτσι και έτσι με τι εκλογέ. Τέλο πάντων. Για πε. Μίλησα με δύο φοιτητέ έναν αριστερό και έναν δεξιό. Είμαι τε Απολητήριο Γυμνασίου στα χέρια μου Ούτε για λέμε... ηθοποιός δεν κάνεις Τίπορα λοιπόν και τους λέω τώρα Δεν υπάρχει πολιτική δεξιά και αριστερά Δεν υπάρχει λοιπόν, λόγος ναι. να ζούμε Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε Τα κόκαλα θα, φίλεις θα φίλεις σπάσουν φίλες. Τα κόκαλα θα σπάσουν Σαν καλοκαιρινά καλάμια Και, και ο Μαγνήτης θα γίνει πίσα. Και ο Μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έφαγα πολλά σοκολατάκια και Έκλασσα από τον πολύ Σοκολατάκι Από τον πολύ πόνο Από τον Πολυπόνο. Δεν έχει δίκιο. Και θα ήθελα να μου πει αυτό που θα σου πω: Πού ανήκει ή αριστερά η αντίληψη που έχω. Του λέω: Θέλετε να αυξήσει το μισθό των εργατών. Ωραία. Κατεβάστε το ΦΠΑ από το 24% στο 15%. Και αυτό το 7%, το 9% μοιράστε το στου εργάτε. Με ποσοστά. Αυτομάτω σου λέω: Δεν θα φεύγει τίποτα χωρί τιμολόγια από την εταιρεία που δουλεύουν όλοι. Αυτομάτω γλιτώνουμε τη χτυφορολογία. Δεν είναι, παιδάκι δε δε μου, το βαρουφάκι έτσι πετυχημένα. Εκτυπώνουμε και χάρτινε εκδόσει αυτών των μονάδων δίμετρα. Να μου πείτε πώ. Δημεύο με το εθνικό λέγει. Τίποτα κατήκα μου. Και αυτό μα εβέρνηση παραγωγικότητα. Γιατί όταν θα σα πει ο εργάζεται κουράζε, κουράζομαι. Κουράζει. <συσοί> μπορεί <συσοί> να σου πει. Θέλω <συσοί> δύο τρει εργαζόμενου μαζί. Να δουλεύετε όλοι μαζί. Ένα το... μα, ποσοστά. Δεν το ανεξάρτητα. Σα κουλά. Λοιπόν, πού ανήκει αυτό το η ιδέα μου στην ανεξήφαινε, στη γιατί η ιδέα ήδη έχουν παραδείγωσε δίκαιο. Πού θέλω να καταλήξω. Ότι λύσει υπάρχουν φίλε για να σωθεί μια χώρα. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί του έχουν μαγωμένου κάποιο άλλοι, κάποιοι όμι, κάποιοι έτσι, κάτι αλλιώ και δεν κάνουν τίποτα για το καλό τη χώρα. Πο ξέρω που ανήκει Η δεξιά, τα αριστερά και δεξιά πλέον από ,τι έχετε καταλάβει, έχει πεθάνει. Ο δρόμο για να σωθεί μια χώρα είναι ένα. Γιατί χωροδεύουν το βαρουφάκι με τι δήμητρε και τα ίδια έλεγε και ο καλαξαφέ πριν του ψηφίσει. Επέστέ, ρε παιδιά, μα άλλε ο καρατσαφέρει, τότε σοβαρό. Όχι, ρε φίλε, δεν με καταλαβε. Πού θα μα καταλήξω ότι οι ιδέε για μια σωστή χώρα, οργανωμένη είναι μία. Δεν υπάρχει δεξιά, η αριστερά έχει καλά. Και ο αριστερό έχει καλά και ο δεξιότητα, όχι τα άκρα, εντάξει. Αυτά που λέει τα καλά του δεξιότη, ο μπροβά. Όχι, μπροβοί, είσαι γενικά. Ρεφίλε. Θέση αλλά... το Ευχαριστούμε τον Φίλιπνιο για τη βαλιδά και το τραγούδι του δικού μα του λατρεμένου μάνου. Πε του έτσι πληροφοριακά γιατί εγώ παίρνω πάντοτε για τα καλλιτεχνικά και για τα πολιτικά βέβαια. Αλλά υπάρχουν πολλοί για τα πολιτικά. Όταν βρέθηκα στο Μαρόκο πριν από τρία χρόνια δεν υπήρχε κανεί που να μην την ξέρει. Που να μην έρχεται δίπλα μου να τραγουδά με τα όλο το 15η ημέρο που μου να ήταν. Ωραία, τρικούβερτο γλέντι με που έγινε και ναι, στο ναι, ναι, Μαρόκο. Ναι, ναι, ναι, τα θυμάμαι τα βράδια στο Μαρόκο. CD Celui qui vole des instants d'oubli Se méfie des paroles danser le έτσι ακριβώ με την Και <είς> <είσαι> εμεί εδώ πέρα έτσι σκυλοτρεφόμαστε κάθε μέρα και με τη δημόσια διαδικασία. Δεν αντέχω <πέκρισμα> που το έχετε κάψει όλοι και, και δεν έχουν έρθει ακόμα οι εκλογέ. Ήδη καμμένοι, τι γίνεται σήμερα, έλα για! <συσίλια> Και κάτι άλλο τώρα. Επειδή αυτό ο Νταϊσο Αλέξη να μην ζητάει την Πέη από τον άλλο τον γουρλό και άλλοι κόταφοβάτε, κάτσε εσύ να την ρε φίλε για την άλλη Παρασκευή. Ξέρεις βάλε αλέφατο να λέει την Πέη, την Πέη. Και έκανε ένα στολόγιο από τις βαλέκτες που έχουν πει τα μουνόπανα αυτά που θα ξαναπεί ένα από τα δύο. Πάλι να μας γαμίσει γιατί τα γίνια θα ξαναμπούν στο ματρίο όπω πάντα. Κάτσε να την Πέη. Έχεις προσωπικότητα. Την Πέη, ρε αύριο το πρωί, ρε. Κύριε Τσίπερα, είσαι με τσοτάκι. Τι κολώνιζε, ρε. Τι Πέιρε. Οι τράπεζε κλειδονίζονται Να, και αν τα πιστοτικά ιδρύματα δεν στέκουν καλά στα πόδια του, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Θέλουμε οι τράπεζε να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις. Αυτό άλλωστε είναι ο πιο του ρόλο. Τι μπέειρε! Κάναμε τη χώρα μα παράδειγμα προ μίμηση. Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχία. Τι μπέειρε! Ανήκομαι στη Δύση, είτε σα αρέσει είτε όχι. Η χώρα, ναι, είναι πράγματι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο. Τι Φοβάσαι, α την ΠΕΙ. Με το ζόρι θα βγει, Κοίρε Τσίπρα. Δεν μπορεί να κάνει εκλογέ χωρί την ΠΕΙ. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Μαλά, μα τένια λόγια στο μαντίλι. Τα βρήκα στο σεριάνι μου προχθέ. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χθε. Μα εγώ παίρνουσα την. Στέρνει την πύλη με του καιρού δεμένο τι κλωστέ. Καλησπέρα. Θα έχει ένα όρφο Σαββατοκύριακο. Θα περάσει όσο καλύτερα μπορεί. Μια και προκυρήθηκαν εκλογέ. Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλα αυτά τα λαμπόκια του πολιτικού. Τρεμπέτικο τη Αμπίτη στα παιδιά. Αλλά όχι το πρωτότυπο το ρατσιστικό. Το τραγούδι του Νταλάρα. Τη Αμπίτη στα παιδιά. Ναι, ναι, διάωξαν το Βασιλιά. Και όλα τα λαμπόκια, όχι μόνο τέλο πάντων. Την Κυριακή 21 Μαΐου Του θυρία, Θα πάρουν τον Πούλο τους Όλοι. όπως φύγατε, εσεί θα φύγουν και οι άλλοι. Του σε και και Είναι ψεύτες Να σηκωθούν να φύγουν. Είναι ψεύτες Σας ευχαριστώ. Και του δώσαν καπάνια του για να πάει στη δουλειά του Να κρώει με το ξένο που το ζωεί Στην εξορία, με παστίτσιο που φτουράει Τα ειδόνια σε χτυπιάζανε στην τρία Που στραγγίξες καμένα μια γενιά Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία Και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά να ζει μ' αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του βωνιά. Μια παρογελιά για την Παρασκευή, σε παρακαλώ, όπω και τίποτα. Βάζει μυτσοτάκι, ανδρουλάκι, όλου του έντοξου αυτού παπάρε, το μεγάλο ήξερο, μαλακίκα και του βάζει όλου αυτού να λένε παπαρολογίε. Από πίσω όμω θέλω να παίζει το τσιμάρα, τον, τον πανούσι, να λέει: Βλέπω κάτι όνειρο, ξέρει το λέω. Βλέπω ναι. κάτι. Α, μπράβο, αυτό. Έτσι για να θυμόμαστε τώρα, γιατί πάμε που πάμε, και για να δούμε ότι το υποστηρίζουν τον κάθε έναν από αυτού μαλακά, λίγο τα όνειρά του και λίγο τη μαλακίκα Και βλέπω κάτι Ελλάδα 2.0 Η νέα εκδοχή της χώρας Στη νέα εποχή που έρχεται Ένα πλήρα σχέδιο Το Ελλάδα ΣΥΝ θα αντικαταστήσει Τις ιδεολειψίες του χθε Και τις συνταγές της καταστροφής Βλέπω κάτι όνειρα, Επιστρέφουμε για να φτιάξουμε μια Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της διαφάνειας, μια Ελλάδα που αξίζει στα παιδιά μας. Βλέπω κάτι όνειρα δεν είμαι πια μαλάκας. Το σύστημα Δήμητρα, εθνικό νομισματικό σύστημα. Τόσο Τι είμαστε! Μαλάκες έδινε! Αυτοί είστε. Όσο λέει ο ξαρχάκο σε μια ταινία πόρτα, πόρτα και δεν ανοίγει πόρτα και κάθε μου λέει Βαγκέλη και ανοίγει πόρτα. Τι ξέρει ταινία. Βαγέλη πόρτα άνοιξε. Και λέει Βαγέλκτη και ανοίγει. Θα το βάλει λοιπόν αυτό αφιέρωση για την παρασκευή με το Vαgiρο του Βενιζέλο. Και θα βάλει να βάλει το έλαμε φόρα που λέει τσαπανίου. Θα βάλει να λέει πόρτα πόρτα, να μην ανοίγει πόρτα. Θα βάλει διάφορα ονόματα στο πόρτα που λέει ο ξαρχάκο και όταν πει θα πει Βαγέλθι να βάλει αυτό που καλεί το Βαγέλιο Βενιζέλο ότι ο Βαγέλιο Βιντέλω σα στη προδευτική εδώ και τώρα! Πάλι σε πόρτα! Έλαβε χώρα! Πάλι σε πόρτα! Νίκο! Πάλι σε πόρτα! Δημήτρη! Για να είμαι ένα νι! Μαγκαλί! Εμεί δεν ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία! Ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ! Απολύτως. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι από του καιρού την άγρια πληρωμή Στο Μεσοστράτη τέσσερι σανέμι Τους πήραν για σέριγιάνι μια στιγμή Και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει Και το μαράζι δίχως αφορμή. Για την Παρασκευή αν θέλω να βάλει μια αφιέρωση σε παρακαλώ πάρα πολύ Από τον Κώστα Γανωτή, το Σάπια Βίδα Και το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη Ξέρεις πια. με πολύ αγάπη Ξέρω ποιά, με αυτή με το μάλλη πως είναι Μου είπαν είσαι Σάφια Βίδα Μου αυτά με Σε ένα σύστημα σωστό Ζουρνάς, Νταούλη, λύρα. Αναρχικές εκισχυθές Ζήτω ο σύντροφος Λένιν Μορένο Θέλεις, θέλεις ο φρονιστικό. Έχω χάσει τη δουλειά μου, έχω μείνει άνεργη, έχω μείνει ανασφάλιστης Λόγια κουφά, η συντροφιά σου Το μαλλί είναι Και τσιγαρλί κοιταχτικά Να πιούνε το ποτό τους, να κάνουν τα οργιά τους Τα νεύρα σου να ηρεμήσουν Αυτό οδηγεί στη βενεζουέλα Ο φυλακάς είναι καλά Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε Και σαν τους άλλους κάτι και εκείνοι Τους βρήκαν να αγαπηθούν στα μισά Για από το παλιό μαρτύριο να έχει Ένα σκύλι τη νύχτα που ρίψα Κι και στη γωνιά μας επιλύνει Παραμιλούν στην ακροθαλασσιά Θέλω μια παραγγελία για όπου τη θέλει. Ένα που του λέει ο μια Κυριακή. Ποιο το περίμενε πω θα ήταν Κυριακή. Μια Κυριακή. 21η Μαου. Ποιο το περίμενε πω θα ήταν Κυριακή. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες Καλησπέρα και καλή βραδιά. Μια Κυριακή. Ήρθες με τσιμπουρό, πιωμένο σκεράκι. Μια Αυτή τελικά θα καθορίσει. Ποιο θα κυβερνήσει. Και όταν εννοώ ποιο, εννοώ ποιο κόμμα και ποιο πρωθυπουργό. Και στα νύχτα του κόσμου τα καμενιώνια Θα ξεφορτωθούν ουνου στην Κεσαριανή. Πώ έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε κατά. I'm Θα πω μια αφιέρωση για Παρασκευή. Αντώνης Ρέμος, ο οποίος έπεσε θύμα του καπιταλισμού. Λένε χρωστάει τη μάνα του και τον πατέρα του. Λοιπόν, έλα να με τελειώσει και άφησε το με όλα αυτά που μας έχει κάνει ο Μητσοτάκης. Αντώνης Ρέμος, έλα να με τελειώσει. Τραγουδάρα βέβαια, αλλά την πάτη το κακομύρης έφαγε την π*** του καπιταλισμού ο Ρέμος. Έλα, να με Εσύ μπορείς. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης Να κάνε φώσεις όλα ό,τι έχω και δεν έχω Ένα αρχίδι Σου φωνάζω, άκουσε με, δεν αντέχω Στα τσακίδια Άλλος να φυλάει τα χείλη που φιλούσα Εγώ Πόσο καψουλισίστε εσείς Καμπάω ακόμα μερικές φορές Του κόσμου ποιος το λύνει το που βάρι, Ποιος είναι κάποιος κα... Ποιο στα βουνά, ποιο δίνει την και τη χάρη, Και στι μύθιέ του άδεισε για να λόγια στο χορτάρι, Ποιο βρίσκει για την άλλη τη γενιά. τρία πράγματα. Τρία είναι πολλά, ένα και καλό σου είναι. Ακούσαμε. Λοιπόν, στο έλα, Πρόεδρε, πάει το γαλλικό τραγούδι το Έλα-Ελά. Έλα". Έλα. Mes amis, c'est un grand honneur, que pas. un véritable plaisir d'être ici avec vous. Κάνε μια παραγγελία την άλλη. Εκεί που λέει τραν και τέτοια. Βάλε τα παιδιά του Σολίνα, βάλε τίποτα πυρήνα για να βάλει εκεί τα κουπανούς και το έτσι. Πού κολλάνε τα παιδιά του Σολίνα με το τραν. Όχι είναι παλάκια μα... του Σολίνα, το άλλο που λέγεται τραβεστή. Το τραγούδι του το χειμώνα. Δεν θυμάμαι πώ το λένε τώρα, Μαλάκια. Δεν θυμάσαι δεν <laughs> θε να την πει την παπαριά σου όμω. Εννοείται. Είχε την αυτοπιπίθεση αυτή του μαλάκα. που θα πάω να την πω. Δεν το έχω προετοιμάσει, <laughs> δεν θυμάμαι καν. Αλλά είχε αυτό τον αέρα του του του. μαλάκα που τη, λέει απλόχερα, τη μαλακία κ <laughs> Αυτό καλά το πες. Αν και δεν συμφωνώ διαχωρίζω το τέσμο όπως ξέρουμε Έχω ένα πόνο στην κοιλιά μου Φάτε φάτε φάτε Την νιώθω να έχει μονή Μπούκομα μπούκομα Θα πλώσω στην ταράτσα Χειρόγραφα και επιστολέ και κυραλυφές Με μανταλάκια χιαστεί Γυμνή έξω με τα χαμνά Και θα κρεμάσω τα αιρμαφορότητα μωρά μου Ποιος ο μιλονάκης? Τρας Βισεξουαλ Η πρώτη μάνα τραβεστή Να πάνε να καμπληθούν Γιατί δεν μπορώ άλλο Ε, ο κουραστή Με δέσαν στα στενά και τους κανόνες Και ξημερώνοντας με ρακακή Το ξωτεσπά Αβε Μαρία Αυτά δεν μπορώ. Ο Βλάκονας. Τι θες? Θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή, αν μπορείς, το τραγούδι του Σακελάριου Ισοφερίνα, που τραγουδάει η Αλίκη Βουλιουκλάκη, αλλά στο ρεφρέν θα βάλει όποιο πιάνει τη Μενδόνη. Μπάτσι, κουρούνια, δολοφόν. Α, συγγνώμη. Προσοχή για τη Λερώνη. Α, οκ. Okay. Αυτό. Κύριε Μενδόνη. Λίγο μαύρο τα σωθέριά. Και το ήθος του Λιγνάδι Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε, δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτε πιάν... Την κυρία Μενδώνη Πρόσοχη για <συριανί> γινόμαστε τόσο μίζεροι Έλα. Την αγάπη μου σαν στο Δήμιο Love, love, on love Μαλα και γεια θέλω για την παρασκευή. Μαλα ματένια λόγια από γαβρανουρά Και χαλτιά για τους ανακλείδους Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήδια Κι όπως δεν ήμουν Μανγκας και ταΐς Παίρνουσα τα δικά σου Δικαστήρια Αφού στον Άντι Μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις Πάλι με μαρτύρια Jeżdżę kurgo na mety